Τι είπε αυτό ο σαμαρά στο συνέδριο. Το... Έλα μωρέ ότι και να πει άρρωστος ήταν ο το καταλαβαίνουμε. Μίλαγε η Γαστρίτιδα. Η Ευρωάκου Τικουφό είπε ότι, αυτή και... ότι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ διόρισαν όλους τους κομμουνιστές. Στο Μουσείο της Ακρόπολης όλοι οι κομμουνιστές είναι και εκεί πέρα. Θεωρεί τον εαυτό του κομμουνίστη. Τι πρόβλημα έχεις εσύ τώρα. Ρε Χριστός και Παναγιάτου, να δούμε να τελείωσε. Ναι. Γεια σας. Έλα καλημέρα. Καλημέρα. Καλό μήνα για μέρος, το καινούριο site. Ποιο site. Έλα το καινούριο. Να τα το... ακούω παιδί μου πες το. Το ελληνοφρένια FM .gr. Έτσι. Μ' αρέσεις. Όλα καλά. Όλα καλά. Να σου πω. Είμαι λίγο στεναχωρημένος για το Σαμαρά. Γιατί ρε φίλε. Πού είναι άρρωστος μωρέ. Ε. Σύντα, νόμιζε κάποιος ότι ο Σαμαράς είναι καλά. Ε κοίτα να σου πω και κά <laughs> Όχι ρε, πήρε Να σου πω. Τίποτα, εγώ θα σου πω. Νομίζω ότι κόλλησε κάποιο μικρόβιο, έχει γαστρίτιδα γι' αυτά. Απ' τις κατάρες είναι. Ναι. Έτσι θα πάει από εδώ και πέρα. Απ' την πρώτη μέρα που ανέλαβε, έτσι το πάει. Ε, κα... Απ' τις να... κατάρες είναι, να... θέλω να συναφορήσω. Ρε φίλε, στείλ του βιταμίνα Τσέ. Αποστολάκι, έλα. Άμα δεν τρελαίω, εγώ οι 5 μέρε έχω να σαφούσω. Ρε. Έλα ρε φίλε, γιατί έτσι, έτσι είπαμε. Όχι, όχι, πήγα να κάνω κάνα μπάνιο σαντορίνη, φίλε, και μου άρχισε τα παλαβά, έχω σπίτι εκεί, ό, γνωστό και κάθισα. Άσε τώρα έχει... και έχει σπίτι γνωστό, ποιο ξέρει με τι πήγε εκεί πέρα, με το σκαφάκι. Όχι ρε σκαφάκι, ρε 37,5 ευρώ, 37,5 ευρώ, ρε, ρε μα λέει Βάζει ο φίλο να πληρώνετε και στο σκάφο που έχει μπλέξει, κακό μυρο παιδί. Άσε ρε να, ρε να μην ξεκουράσω λίγο το δεξί, το νόμο με πονάει από τι ρήψει. Και όχι τίποτα με τον αριστερό δεν έχω και καλό σημάδι. Από με φίλες... ρε φίλε, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Έχουν ε, βαλθεί να με τρελάνουν τα ραδιόφωνα και ο αδερφός μου που μου το είπε το Σάββατο το απόγευμα, ή έχουμε υπουργό υγεία στον Άδωνη. Τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη. Ναι, τον Άδωνη, το Γεωργιάδη. Ε, πω. Αυτό έχουμε. Έλα, σου πούμε και μια λέμε για Άδωνη, γαπτό, τον Αντίκητο <στονίκιο> του. Τι είπε ρε, αγαπή, πριν ένα μήνα. Καλά που υπήρχαν οι αστυνομικοί να σκοτώσουν του αντάρτε επάνω στα βουνά για να μην είχαμε κομμουνισμό. Ρε, αγαπή, έχει δει πιο ανιστόρητο ιστορικό. ιστορικό μιλάμε ο τύπο, έλα σου πω και το γουρλωτό παιδί είναι υπουργός. Και το γουρλωτό παιδί, ανάθεμα την ώρα κατάρα τη στιγμή. Απέλυσε δημοσίου στο γουρυλωτό παιδί. όχι πελάτης, οχ. έλα φίλο όχ πελάτης. Άρπατον, άρπατον, από το Σβέρκο. Έλα γεια, σ' αφήνω, σ' αφήνω. Έλα γεια, γεια, και... πολλά γεια, έλα Ευχαριστώ, έλα γεια. Έλα, ρε, τι έγινε, έλα. Καλά. Δεν μου λε, ρε, εγώ πρωτού πάρω το ταξί. Ήμουν αρχιστή σε μηχανήματα. Αν πάω Τι ήσουν σε τι μηχανήματα, χειριστή, ρε. Τι χειριζό σου, να παιδί μου, ποιο σου δώσει ένα έλα, χειρισμό. Έλα, Άκουσε, το ξέρανε. Εντάξει, να τελειώσω λίγο. Τι να τελειώσω, παιδί μου, άρχισε. Αν πάω στον έφορα και του βάλω την πολτόζα στον κόπο. Και μετά του πω δεν ξέρω τίποτα, η δουλειά μου είναι να μαθώσει στο δικαστήριο. Μπορεί. Έτσι, γιατί γι' λέει δεν ξέρω τίποτα, γι' αυτό ρωτάω. Α, μ' αρέσει που θα πα στον έφορα. Κατευθείαν στην καρδιά, ζώαν. Τώρα ρωτά τη μηχανήματα, ρε, τ Τι τσάπε μπορεί που να κάνει τσάπα. <Σελίου> Ο μόνο λόγο που θα χρησιμοποιήσω τσάπα είναι για να ταξίνει. <Σελίου> Επειδή η να <τσουγκραν> αφήνει κενά. <Σελίου> Τεμπελάριω. <Σελίου> σε <από> το Τι να, <Σελίου> έχει, έχει. Έλα τώρα, <Σελίου> έλα, <Σελίου> γεια. <Έχει, έπινε>, Αρκετά <Σελίου> σε ανέκτηκα. Τι θα γίνει με αυτό τον νάδων, Για πε μου, <Σελίου> τι προβλέψει τελικά, <Σελίου> Τι άλλο θα κάνει από Τι άλλο θα κάνει, Ακόμα δεν ξεκίνησε. Ακόμα δεν κλείσαν τα νοσοκομεία. Πα καλά, τι άλλο θα κάνει. Έχει να κάνει. Τα ε, δεν το περίμενε. Κι όμω. Ναι γεια σας. γεια σας Ο Αποστολής ναι στη Θεσσαλονίκη πέρο Γεια σου κούκλα μου, την κούκλα μου την αγάπη μου <laughs> Είμαι ένα τρανές αγαρί Τι, τι, τι, τι Είμαι ένα τρανές αγαρί Πόντια ε, δε, δε. Αγαρί, Ας, ε, πόντια, ας Θεσσαλονίκη Και πήρα να λέγωσε στην ψήμη για την εορτή Ο Θεόν πολύχρονο, σιλόχρονο Να εφτάει Τι είναι αυτά κυρία μου, δεν καταλαβαίνω Χρειάζομαι άδωνη για να σα καταλάβω. Ε, και δεν τον έχω εύκαιρο. Ε, Έχει να δικήσει την υγεία. Ε, πολύ χρόνο, ναι. Ε. Εντάξει, αυτό όλο αυτό για να μου πείτε πολύ χρόνο, σε αυτό το καταλαβαίνω. Πείτε να, από την αρχή να τελειώνουμε. Με Ιάν. Αχ, τον πόντο μου μέσα. Τι θέλαμε και να δώσαμε και για τα βιβλία με τη Real News τα παγορευμένα. Μάθανε όλοι. Ορπατή πουλόπων. Το στανιό μου μέσα φτάνει, δεν αντέχω. Γρήγορα δεν καταλαβαίνω. Χίλιε φορέ να ακούω τι παταγέ του Βενιζέλου. εκεί δεν καταλαβαίνω, αλλά ξέρω τι μεσώνει. Κάτι γίνεται. Bras... Α, uh, δεν θέλω να με βγάλω στον αέρα, Θέλω μόνο να μου πεις το site ακριβώ το καινούριο για να μπω γιατί δεν μπορώ. Ελληνοφρένια.efm. Period.ευρε.115. Τι να περιμένω, το ελληνοφρένια το ξέρεις. Ναι, αλλά πώς είναι με double L και μετά είναι A ή Ι. Με I, καλέ. Y. I. Εψιλον. double L. Ναι. Α. Νι, όμικρον. Ναι, φι. Φι, ρο, εψιλον. Ναι. Ναι. Ι. E. Α. ξέρει, φι, Δεν μέσα που δεν Μπαίνω. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Ε, και εγώ δεν το ξέρω αυτό που μου λες εσύ. Μου φαίνεται ύποπτο. Εσύ έχεις διαβατήριο. Μπορεί. Έλα, Μασολημού. Έλα. Ρε, τι πει κουραβομηχανή ο Πάγκαλο ότι αν βγει ο Τσίπρα με τον καμένο πρέπει να αυτοξωνήσουμε όλοι. Ναι, α ξεκινήσει ο Πάγκαλο και το βλέπουμε κι εμεί. Κοίταξε να σου πούνε κάτι, αλλά αυτό είναι ένα τρομακτικό κίνητρο για να ψηφίσει ο κόσμο Τσίπρα και καμένο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, δεν μου άρεσε αυτό που είπε ο στρατούλη Άδρα Κρύβρεχτα για το πόσοι έχουν αυτοξωνήσει λόγω πολιτική του Πάγκαλου. Δεν τα καλύτερα του πει του κ. Πάγκαλο ότι αν βγουν ο Τσίπρα με τον καμένο και κάνουν αυτά που λένε, ο κ. Πάγκαλο θα καταλήξει ή στην φυλακή. Γεια σου ρε Αποστολάκη, ο ταξιτής ο Γεροδεμένος σημαίνει. Ο Γεροδεμένος, ναι, ναι, ναι. άμα το σπάσουμε στα δύο, τι είσαι, μια τρελή γριά. δεμένη. Είναι Δεμένος Α, Αι, από εκεί. Γιατί μας έχετε ζαλήσει τόσες μέρες τα... Με την παίζουμε ένα θέμα. Όλη δεν, τη δεν την κανένα, δεν την κανένα. Γιατί Παίζουμε το παιχνιδάκι μα. Ναι, να σου πω ρε, μα... Εμεί βάλαμε υποθήκη το σπίτι μα και δεν διοριστήκαμε από κανέναν και πήραμε την άδεια 180.000 ευρώ και αυτά τα πουθνάκια όταν κάναμε απεργία. Γιατί ο Ραγκούς πήγε να μα πάρει τα σπίτια. Αυτοί ήταν όλοι εναντίον μα. Ε τώρα ήταν εναντίον τελείωσε, φίλε, τελείωσε. Να μην είστε κι μα... Που μη παπάς, να μην να σα κλάψει. Ε, δάει, γα... Α μα... το διάλα, διάλα... από εδώ χάμω, θα Παüğω. μιλήσετε κιόλα. Σαββούρι, μαρκα πώ να τα παίρνετε, μαρκα τόσο καιρό δεν το τι ακόμα. <laughs> ναι, σα είδα κι εσά, 350 <gülüyor> η ελάχιστη καταβολή. Α το διάλα από εδώ πέρα. Α τα διάλα, Μωρή Λούγκρα δεν θα πετύχω πουθενά, Μωρή Πούρδε, δεν θα πετύχω, δεν θα πετύχω πουθενά. Πού θα πάει, Έλα, détує, αυτό και αυτό λέω κι εγώ, δεν θα με πετύχει. Ψάχνω, μπαίνω <gülüyor> στο ταξί στην τύχη. Έλα ρε κολό του κερατά Εκατό φορέ για να το σκόσει. Όσε ήθελε. Δεν μου λες παιδί ο, ο Βασίλη, μιλάτε, λέτε διάφορα, λέτε για το ψάρεμα. Φτάνει στο ψάρεμα. Ναι, δεν μου Δεν του λες υπάρχει ένα ωραίο τύπο, έτσι τη ηλικία σου με σύλικας, αρενοπος, που θα ασχοληθεί μαζί σου, θα να ψαρεύεις, μόνο που θα τα νότα σου, γιατί είναι ο Όχι απλά πίθηκο, και άσχημο. Και άσχημο. Μία γειτόνισα μπήκα σε άλλο δωμάτιο. Για να μην ακούγεται δίπλα, 60ρα. Αλλά ωραία. Πολύ αργό, Κάτι λέγαμε και μου λέει εδώ. Είσαι όμω αρενοπό. Αλλά οι γυναίκε δεν τρελέ, ε. Ναι, άμα, αφού σου είπα αρενοπό, τι είναι, Νορμάλ, τρελή είναι. Άμα με δει, θα πει, δεν είναι δυνατόν. Δεν θέλω, φοβάμαι, τόση αρενοπότητα. Γεια σου, Τόλιν. Yeah. Γεια. Παγνώ, παγά. Αφού σου για Συνεχίζουμε να είμαστε πλήρωτοι, τίποτα, δεν συνέβη τίποτα. Πού είστε πλήρωτοι? Αγνώ, αγνώ, αγνό. Αγνώ, αγνώ. Καλά κάνετε φίλε, καλά κάνετε. Έχουμε συνηθίσει, μόρα, εντάξει. Δεν είναι θέμα συνήθειας, είναι ότι το χρήμα φέρνει στεναχώρια. Κάτι άλλο ήθελα να σε αποτολεί. Είδε, Δούριος Ήππος, κατάργηση του καπιταλισμού από μέσα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ποιο είναι το όργανο του καπιταλισμού. Το χρήμα. Λοιπόν, καταργούμε το χρήμα, καταργεί το καπιταλισμό. Συμφωνώ απόλυτα γι' αυτό και όπω βλέπει, είναι πολύ καλά στην οικία μου. Στον ψυχολογικά είμαι ανεπαρμένο. Έτσι. Μα μένει βέβαια και ο φασισμό, αλλά έτσι κι αλλιώ υποπόδιο είναι του καπιταλισμού. Ε, μαζί με τον καπιταλισμό αφήγει γι' αυτό. Έτσι, μπράβο. Ακούω τώρα τελευταία του βουλευτέ και του έχουμε δώσει άφηση αμαρτιών και μιλάνε όπω μιλούσαν πριν το μνημόνιο. Ξέρω εγώ, να ξεχάσουν αυτά που έχουν κάνει, πώ έχουμε φτάσει εδώ. Μήπω δεν στην Ελλάδα. Μήπω πραγματικά πρέπει να, να αρχίσουμε το σοβαρά με πολύ άσχη Πάντως να μην ξεχνάνε ότι δεν του δώσαμε μαρτιών τα αυτά τα μοσχάρια όλα εκεί πέρα. Να το ξέρεις. Ε, ε, Ελληνοφρένια! Ναι. Τρία lfm Ναι. Το ξέρω, θέλω να τα ακούω. Να σου πω, εκτός τα μπάνια τώρα το καλοκαίρι ξέρεις τι άλλο γίνεται. Μεταγραφές, δεν πιστεύω να κάνουμε το, τη Βελούνα στο ράδιο δεξιά, αριστερά και να μην σε βρίσκουμε το Σεπτέμβριο. Κανώνησε γιατί την Ελληνοφρένια την ακούμε και το απόγευμα, επανάληψη και γελάμε πάλι, εντάξει, εκτός όλα όλα τα προγράμματα. Θέλω να σα πω ένα ανέκδοτο. Στη βουλή φέρανε νομοσχέδιο, ου κλέψει. Την πρώτη μέρα συζήτηση συζητήσανε 32 διορκώσεις. Αυτό έλαρε μπεζενί τι Μπεμπεζενή δεν είμαι εγώ, είναι ο άλλο από πιο ο αντιπρόεδρο. Ναι, ναι. Βάλετε λίγο, Δήμητρα, έχουμε καιρό να την ακούσουμε. Ο Βακέλη ο Φενιζέλο 한데... είναι μία πρόταση δική μου που ναι. ήταν τότε, συζητώντα με τη Μελίνα που έλεγε Μπεμπεζενή. Μπεμπεζενή, ένα ιδιοφυές μωρό Γουστάρι, Δήμητρα, Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, να σου εξομολογηθώ. Κοίταγα τι παλιέ φωτογραφίε από την Αυριανή. Ναι. Ωραία. Ναι, τώρα είμαι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 Στι εταιρείε, θα κάνουν και φορά απαλλαγή, βέβαια, κατάλαβες, γιατί θα έχουν έξοδα εκεί κατά τη όλοι. Αποστόλη Ρε Αφαστέλη μου λύνεις μια απορία Να λύσω Αυτή η Ελένη Λουβιά -Ρεφλή. γιατί εμφανίζεται να έχει κάθε χρόνο στάθεν Sprite. Τι νοήση εμφανίζεται, πάει εκεί που φαντάζομαι με εικόνες και τέτοια τους λέει αμαρτωλούς Ναι πάει με τις εικόνες, πάει με τις εικόνες που φωνάει στους Ο Θεό θα μα σώσει, ο Χριστό θα μα σώσει. Έτσι. Στην Αθήνα είναι η Λουκά που το κάνει αυτό, στη Θεσσαλονίκη ο άνθιμο. <συσκ> ποιο είναι, πιο σούργη, αλλά διάλεξε. Εν τω μεταξύ, φέτο, άμα δει, πάει εκεί πέρα και κόσμο την ίδια. Φέτο, και φωτογραφίες μαζί του. Πόσο νούμερο πια. Ε, με τη Λουκά δεν ξέρω, πάντως θα το έκανα και εγώ αυτό με τον άνθιμο, αν ήμουν πάνω <συσκ> Ναι, τώρα, sorry. Δηλαδή να πα τώρα σε Gay Pride και να σου προκύψει drug show, δεν το βρίσκει κάθε μέρα. <συσκ> Παρακαλώ. Γεια σου Αποστόλη! Γεια σου Πισόμου! Τι κάνεις! Πραγουδό. Τσακούω. Το είχα γράψει εγώ ότι θα είσαι μέσα στο αντιφασιστικό CD με το γραμμένο, αλλά δεν με πίστεψε κανεί. Δεν ξέρανε, μπράβο, είσαι πολύ in front, μπροστά δηλαδή. Και το είχα γράψει και μετά τα Χριστούγεννα που έχει βγει στην εκπομπή με τη Φριτζίλα. Ότι μπαίνει στο στούντιο για ηχογράφηση. Έτσι, έτσι. Και στη συλλογή θα είναι και η Φριτζίλα και ο γραμμένο και εγώ, κατάλαβε? Έτσι. Ναι, ναι, το ακούσαμε. σου ήταν πολύ προ. Εσύ τα έγραψε, σε γράψανε όμω. Τσα, έτσι τα έγραψα. Κάτι ακόμα θέλω να σου πω, γιατί βλέπω τώρα κάτι πολυτελήκια μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΔΙΜΑΡ. Το ΣΥΡΙΖΑ θα το, το πάλω, να τον ψηφίσω χωρί να τον πολυπιστεύω. Αλλά θα θυμίσω μια κουβέντα. Καταρχήν για μένα, τα άτομα τη ΔΙΜΑΡ πρέπει να δικαστούν όπω θα δικαστούν για αυτή του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Υποτίθεται από μία σωστή μετά κυβέρνηση ελληνική. Θέλω να θυμίσω μια κουβέντα. Ήτανε σε ένα πάνελ σίγουρα ο Μαργαρίτη. Νομίζω τον ΣΥΡΙΖΑ ο Λαφαζάνη, ένα του Κουκουέ. Η κλασική. Πασόκ δεξιά και καμένο. Πασόκ και δεξιά βρίζα Κουέ ξέρει στα, τα δικά του και ενώ προσπαθούν να ρίξουν το τι γίνεται σήμερα που η Ελλάδα και αυτά, να είναι ο Μαργαρίτης και να έχει πιάσει κουβέντα για το Σταλίνισμό. Να του Δηλαδή, εδώ να πουλείται η Ελλάδα και δεν έχει να πείτε για το Σταλίνισμό. και τι έκανε ο Στάλιν. Και πάρει ο Βαζάνης, και του την έλεγε. Και πάρει κι από το κουκουέ. και πετάγεται αυτός που ήταν τον καμένο. νομίζω να ήταν η, και λέει, Καλά, είστε εδώ η Ελλάδα και εσείς Το είναι στη Διμάρη, αυτό ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλουν να πάει καλά, πρέπει να κόψει κάθε επαφή μαζί του.